Έλληνικό ραντεβού. Ιστορικέ στιγμές ζούμε στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα σήμερα εν όψη του όχι, που από ό,τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα, είπαν οι συμπολίτε μα στην Ελλάδα στο δημοψήφισμα. Καλό βράδυ από το τροπικό Βερολίνο με θερμοκρασίε άνω των 30 βαθμών. Στο μικρόφωνο σα, καλωσορίζει ο Βασίλη Βουγιατζή. Σήμερα φυσικά θα είναι το θέμα μα το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, Όπω βέβαια και οι επόμενε μέρε, οι οποίε προμηνύουν σύννεφα στον ακόμη κοινό ουρανό τη Ελλάδα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε όμω αρχικά στην Αθήνα με τα exit polls, τι δηλώσει δηλαδή πολιτών, αφού βγήκαν από τα εκλογικά κέντρα. Και ε, βέβαια το ναι. Όχι απλώ ναι, πρέπει ο κόσμο όλο να βάλει το μυαλό του κάτω και να δει ότι χωρί λεφτά δεν μπορεί να πάρει το ψωμί. Άμα το θέλει, α το συνεχίσει. Και εγώ αισθάνομαι ότι όταν δανείζομαι κάποια λεφτά, πρέπει να τα δώσω ξανά σε αυτόν που μου τα δανείζει. Και με το ένα, και με το ναι, και με το όχι, μνημόνιο θα υπάρχει. Άρα λοιπόν. Ποιο να διαλέξουμε τώρα, το λίγο, λιγότερο ή το λίγο περισσότερο. Όχι, σε αυτά τα μέτρα όχι. Ε, δεν τα δέχουμε σωστά. Είναι, ε, λες και κάνουν ένα φαύλο κύκλο στην ύφεση. Δέχουμε μέτρα μεταρρυθμίες, αλλά δεν δέχουμε αυτά τα μέτρα. Απ' την άλλη το όχι, όπως το παρουσιάζει η κυβέρνηση, είναι ένα διαπρα... με λίγα λόγια θα το χρησιμοποιήσει σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Αλλά αυτό υπάρχει στην καλή θέληση και των ε, άλλων δανειστών. Φυσικά η Ελλάδα έχει χάσει πάρα πολλά. Αλλά δεν έχει να χάσει μόνο η Ελλάδα πάρα Έχει να χάσει και ο Ευρωπαίο. Αλλά είναι κάποιε επιπτώσει που θα έχουν και οι Ευρωπαίοι. Αναγκαστικά θα γκάζουν να μιλήσουν. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να σταματήσει η λιτότητα. Οι Έλληνε εργαζόμενοι, όπω και σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν τίποτα να περιμένουν από αυτή την ευρωπαϊκή πολιτική. Είμαστε ένα περήφανο λαό και δεν μπορεί καμία μέρα και κανένα ούλτ να μα πει τι να κάνουμε στη χώρα μα. Είμαστε ένα περήφανο λαό. Η Ροδοθέα Σεραλίδου συγκέντρωσε δηλώσει Αθηναίων για το πώ ψηφίσανε σήμερα στο δημοψήφισμα. Οπότε επιβεβαιώνεται ότι παρά το ντέρμπι μεταξύ του ναι και του όχι, μάλλον υπάρχει ένα προβάδισμα του όχι, το οποίο σημαίνει ότι οι Έλληνε απορρίπτουν την πρόταση των δανειστών. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και αμέσω μετά πάμε πάλι στην Ελλάδα για να ακούσουμε πώ είναι η ατμόσφαιρα εκεί προ το παρόν, να ακούσουμε και πώ είναι οι αντιδράσει των πολιτικών στο αποτελέσματα. Και επόμενη να φέρει σκέψη μυαλό αέρα. Και πριν να πιάσει, το νου μα περνάει στην αγκαλιά. Βουέλα είναι καλύτερη από τι πόλει. Η δική μου ιτρέα μ' απρόσεξε την ήλιο. μαρέσεις. κείρι, Σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δύο κρεβάτι Κι ας ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί Μα η αγάπη είναι εδώ. Χτυπάει την πόρτα μας και μη μια γροθιά τον ήρωτης Κι αυτή μας δείχνει το ασχημό πρόσωπο της Το ξέρεις μ' αρέσεις. Μη με εμπιστεύσει. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνο του ζώου δεν υπάρχουν κανόνε. Μα μ' αρέσει. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνο του ζώου δεν υπάρχουν κανόνε. Μα μ' αρέσει. Άριο το πλέγμα. Ο πόνος μέσα, στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αιμά Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις Όχμα oh, oh, πήγε αργά yeah. Για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους Τι και αν πονάω, τι και αν πονάς ακούτε το ελληνικό ραντεβού στο Funkos Europa. Με το όχι των Ελλήνων στο χέρι, ο Έλληνα Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας αναδεικνύεται από τη μία παίκτη με υψηλό πολιτικό ρίσκο, αφού πέτυχε αυτό που ήθελε, και από την άλλη αναλαμβάνει πλήρω την ευθύνη για μία νέα συμφωνία με του πιστωτέ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα βλέμματα όλων είναι πλέον στην επόμενη ημέρα και στι κινήσει που θα κάνει ο Πρωθυπουργό εντό και εκτό τη χώρα. Στην Αθήνα, ήδη ο παδί του Όχι γιορτάζουν στου δρόμου και εγώ θέλω να καλησπερίσω στην Αθήνα τον συνάδελφό μα Βαγγέλη Γιακούμη, στο του ελληνικού καλησπέρα, Ευαγέλλην. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου από την Αθήνα. Το κλίμα Βασίλη, που υπάρχει αυτή την ώρα, ακριβώ την πλατεία συντάγματο ποταγωγημένη η ελληνική βουλή και χιλιάδε κόσμου υποστηρικτέ του όχι βρίσκονται στην πλατεία συντάγματο που γιορτάζουν στην κυριολεξία το αποτέλεσμα του σημερινού δημοψηφίσματο. Κατάνε κόκκινε στι ημέρε, έχουν σημαίε ελληνικέ 10 ε, έχουν συγκεντρωθεί αρκετές χιλιάδες κόσμου για να γιορτάσουν το σημερινό αποτέλεσμα. Θα λέγαμε Βασίλη με ένα σαφή και καθαρό όχι που εισέπραξε ο Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρας από το δημοψήφισμα προετοιμάζει τι επόμενε κινήσει του εντός και εκτό Ελλάδα. Ήδη το βράδυ, σήμερα, αναμένεται να συνομιλήσει με τον πρόεδρο τη Κομισιόν, Ζαν Κλονικέρ, για ένα νέο ραντεβού μέσα στην εβδομάδα με του πιστωτέ ενώ η επόμενη μέρα. Αφορά και το εσωτερικό, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με τις κινήσεις εντός της κυβέρνησής του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, είναι ξεκάθαρος. Μίλησε για συμφωνία άμεσα και όχι για ρήξη της κυβέρνησης με τους δανειστές. Επιδιώ, Αν μπορούμε... ...συμφωνία. Όχι <συμφωνία>. ρήξη. <συμφωνία. συμφωνία. Μέσα στην <Ρουζό. συμφωνία> Ευρωζώνη. Και μάλιστα και δεσμευτεί με τρόπο από τον Υπουργό, ότι θα επιδιώξει σε 48 ώρες συμφωνία. Αυτό είναι σαφές. Ακούσαμε τον Νίκο Φίλι, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, γιατί χρειάζεται να γίνει άμεσα συμφωνία με του δανειστέ. Βασίλη, μου, τα κόμματα που υποστηρίζουν το ναι στο δημοψήφισμα, τάσσονται υπέρ τη άμεση συμφωνία τη κυβέρνηση και μάλιστα εντό 48 ωρών. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην πρόεδρο τη Βουλή, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επισημένει του κινδύνου στην περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία άμεση που υπάρχει, δηλαδή αντίθετη εξέλιξη μπορούμε να τον ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μεϊμαράκη η εκτίμησή μου είναι ότι η χώρα βαδίζει σε τραγωδία με ευθύνη πλέον τη κυβέρνησης και τότε θα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι για να υπάρξει ομαλότητα και στην οικονομία και στην κοινωνία μας θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συμφωνία και αυτή η ομαλότητα είναι πιθανό να έρθει αρκετό καιρό μετά τη συμφωνία και την αρχή τη υλοποίησή της, Γιατί αυτή η συμφωνία πρέπει να ψηφιστεί και από τα κοινοβούλια. Ο Βαγγέλη Μεϊμαράκης από τη Νέα Δημοκρατία. Βαγγέλη, το κλίμα πάντω το προηγούμενο διάστημα ήταν διχαστικό και ο κόσμο είχε μοιραστεί στα δυο, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώ είναι, Βασίλης, Σωστά το παρατηρεί. Πράγματι και όλα τα κόμματα αλλά και στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν διχαστικό το προηγούμενο διάστημα, ζητούν από αύριο κιόλα το πρωί για να εκουλωθούν τα τραύματα από το διχασμό της ελληνικής κοινωνίας που μοιράστηκε στα δύο από το ναι και το όχι του δημοψηφίσματος, ζητούν άμεσα να υπάρξει συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ο βουλευτής του Πασόκ, Ανδρέα Λοβέρδος, εξέφρασε αυτή την άποψη. Ας τον ακούσουμε. Ότι προσθέθηκε από τον Τσίπρα για τον ελληνικό λαό μιας αυτοτελής καινούργια κρίση. Η φύση του ευρωπαϊκού συστήματο είναι ακόμα πιο ακριβή για τον μέσο Έλληνα πολίτη, για τον Έλληνα πολίτη, για τον ελληνικό Θα πρέπει δούμε δηλαδή να καταλάβουμε από το βράδυ ο νικητής πώ θα χρησιμοποιήσει το δημοψήφισμα, τι όπλο θα του δώσει. Ε, ακούσαμε τον Ανδρέα Λοβέρδο, βουλευτή του Πασόκ. Ο κόσμο πάντω, Βαγγέλη, πιστεύει ότι έτσι κι αλλιώ μια συμφωνία θα περιέχει μέτρα. Έτσι ακριβώ είναι. Αυτό πιστεύει ο κόσμο. Περιμένει μια συμφωνία, την οποία βέβαια θα περιλαμβάνει νέα μέτρα. Ελπίζει όμως ότι θα είναι λιγότερο επώδυνα αυτά τα μέτρα από αυτά που συζητούσαν πριν γίνει το δημοψήφισμα που συζητούσε η ελληνική κυβέρνηση με τους πιστωτές. Ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα σε κάθε περίπτωση αναφέρει ότι ε, τα μέτρα αυτά τα, τα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, συγκεκριμένα αναφέρει η κυρία Λιάννα Κανέλη, η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι μια τέτοια συμφωνία θα είναι αντιλαϊκή. Α την ακούσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν γιορτέ, που έλεγε ο Παρουφάκη σήμερα το πρωί. Δεν είναι μια γιορτή. Ένα κόπο μια ανηφόρα είναι. Που τραβάει πάρα πολύ. Αν πάει λοιπόν με αυτό το, το αποτέλεσμα η κυβέρνηση και πει να διαπραγματευτώ, μπείτε στη θέση των αντιλαϊκών συμφωνιών που θα έρθουν με συνέντευξη. Η Λιάννα Κανέλη, βουλευτή του ΚΚΕ, Βαγγέλη, αυτό είναι το κλίμα που αποτυπώνει το δημοψήφισμα στην Αθήνα. Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μελετά τις επόμενες κινήσεις για το εσωτερικό της χώρας. Ακριβώ και δεν αποκλείεται τι επόμενε κιόλας ημέρες να προχωρήσει ακόμη και σε ανασχηματισμό της κυβέρνησή του, κάνοντα αλλαγέ σε υπουργού. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα, θα δούμε, να δούμε πρώτα το περιεχόμενο τη Ιπωνία, εάν υπάρξει το επόμενο διάστημα και θα φανεί από το αυτό Βασίλη. Τι είδου αλλαγές στην κυβέρνηση θα έχουμε. Για παράδειγμα, αναφέρω, αν περιλαμβάνει μέτρα που θα αλλάζουν τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά θα τα δεχτεί ο κύριος Σπουργλέτης ή όχι. Είναι τέτοια τα ερωτήματα που θα πεθούν ε, στις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός από τις επόμενες ποιόλες ημέρες βασίλισσα και αφορά το εσωτερικό της χώρας. Μετά από μια εβδομάδα έντονης πόλωσης ενόψη του διλήμματος του όχι και του ναι, φτάσαμε στο αποτέλεσμα ότι επικράτησε το όχι. Και για τις αντιδράσεις από τον πολιτικό χώρο μιλήσαμε με τον συνάδελφό μας από την Αθήνα, τον Βαγγέλη Γιακουμή. Σε ευχαριστούμε πολύ Βαγγέλη. Να έχετε καλό βράδυ κι εσείς. Yeah. Copenhagen to Athens. Bring it on. We're not done yet. And yeah, I know it when I look into the sunset. Cause my eyes cry, baby. Can't you see that? We're too far apart. We don't need that. I don't believe that. We're not done yet. And yeah, I know it brand I look into the sunset. Cause my eyes cry, baby. You can see that. We're too far apart. We don't need that. I don't believe that we're not done yet. <laughs> Διαβάζω κάρτε γράμματα σου. Και στο ψυγείο σημείο να χασού. Και από ό,τι σε φυμίζει, ζωή. Μα δεν τελειώσαμε. Φεγίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε. Το χρόνο απλά για λίγο. Το παγώσαμε. Αυτό θυμάμαι. Αυτό είπε πριν χάθει. Και μου το ρίκει. <Πιστικές> Μα απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκε. Για την αγάπη μου ποτέ δεν Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς. I thought I wasn't in love, she said she didn't believe me So I took her down to Astro and Santorini And we hung in the suite for a couple of days And I swear we made love in a million ways I mean, from the ceiling and down to the floor Till Custard's came knocking the door uh, Those were times that I'll never forget And we're too far apart, but we're not done yet, come on κι όταν η νύχτα Τρομάζω αν δεν είσαι μόνη Κι αν άλλα χείλη για καλημέρα σε φιλού Μα δεν τελειώσαμε Δεν γίνεται σου λέω Δεν τελειώσαμε Το χρόνο απλά για λίγο Το παγώσαμε, Αυτό θυμάμαι Αυτό σου πριν χάθεις Και μου το ορκίστηκες Απ' τη ζωή μου τώρα εξαφανίστηκες Για την αγάπη μου ποτέ δεν πίστηκε, Μα ακόμα δεν τελειώσαμε εμείς Μα ακόμα και ας γίνομαι λιώμα Πληγωμένη η καρδιά μου, ανεπωμονή. Μα αντέχω σου λέω, ας με και ας κλαίω, μέσα στην αγκαλιά μου. Κάποια μέρα θα αρθεί. Μα δεν τελειώσαμε Θε γίνεται σου λέω Δεν τελειώσαμε Το χρόνο απλά για λίγο Το Το δήμοψήφισμα δεν δίχασε μόνο τους Έλληνες στην Ελλάδα Αλλά και τους Έλληνες όπως και τους Γερμανούς στη Γερμανία Η συνάδελφός μου Ανδρέα Μαυροειδή συγκέντρωσε κάποιες δηλώσεις από το Βερολίνο Σίγουρα δεν θα ψήφιζαν ναι, τις προτάσεις του Γιούγκερ, σίγουρα δεν θα ψήφιζαν ναι, τις προτάσεις των ανθρώπων που θεωρούνται, κατά την απόψή μου, ε, ηλίκη της Ευρώπης wir diskutieren das natürlich auch viel in der familie und das problem ist, dass das in den medien immer sehr sehr einseitig dargestellt wird. wir kriegen es ja in den griechischen medien mit, wie auf die deutschen eingeschlagen wird und in den deutschen teilweise auf die griechen, das natürlich vieles im griechischen staat verbesserungswürdig ist und vieles sehr sage ich mal anders organisiert oder oder oder schlecht organisiert ist und dass man da vieles viel effektiver aus der deutschen sich besser machen könnte, ist vollkommen klar, aber ich meine die einfachen leute, die haben wirklich keine schuld an der ähm, an der ganzen situation. Ich glaube, θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κάτι, να γίνει και όχι, όχι, δεν λέμε όχι στην Ευρώπη αλλά ένα μεγάλο όχι σε όλη αυτή την α, τη λιτότητα και σε όλη αυτή την ταλαιπωρία που περνάει ο ελληνικός νοός. Φυσικά η κυβέρνηση Τσίπρα είναι νεαρή κυβέρνηση, πρωτόπυρη, τώρα ξεκινάει, όμως επειδή έχει τη σφραγίδα της αριστεράς θα περίμενα να μην έχει κάνει ένα σφάλμα, δηλαδή να μην ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση καν. Δηλαδή, έπρεπε σαν ähm, εκπρόσωπος αναρχιγός ενός αριστερού κόμματος να ξέρει ότι με αυτές τις συνθήκες στην Ευρώπη δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί. Was nicht sein sollte, dass sich Europa innerhalb untereinander so zerstreite, dass es wieder eine Gefahr gibt, dass das alles auseinanderbricht. Da würden eigentlich alle anderen außereuropäischen Nationen davon profitieren und sich vielleicht ins Fäustchen lachen, das sollten wir nicht mit uns machen lassen, finde ich. Οπότε όπω μας συμβουλεύει εδώ πέρα ο Γερμανός φίλος της εκπομπής μας, οι Έλληνε αλλά και οι Ευρωπαίοι να μην διχάζονται περαιτέρω και να τα βρούνε όσο μπορούνε. Τι σκέφτονται Έλληνε και Γερμανοί για το δημοψήφισμα στην Ελλάδα. Ακούσαμε ένα κολάζ της Ανδρέας Μαυροϊδή. Οπότε ιστορική μέρα για την Ευρώπη, ιστορική μέρα για την Ελλάδα. Μιλάμε σε λίγο για τις επιπτώσεις αυτού του αποτελέσματος με τον πολιτικό αναλυτή μας Νίκο Μαλκουτζή. Αν μακριά να φύγω. Δεν αντέχω άλλο, βάσανο μεγάλο. Πεθαίνω λίγο λίγο. Τυρά τα κλειδιά μου, διθόλη ματιά μου. Αλλάζει αέρα. Το, βουκάλι ανοίγω, στην μου. το μυαλό μου. Το ξέρω είσαι η μόνη Η μόνη γιατριά μου Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου Και κάτι πάλι πράγματα Μια βαλίτσα πόνο και τα όνειρά μου και με πιάσαν τα κλάματα. Έχοντα, ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου. Για κάτι παλιό πράγμα Μια βαλίτσα πόνο και τα Και με πιάσαν τα κλάματα. Μόνο περπατάω. Σε ποιον να μιλήσω. Πώ να ηρεμήσω αφού σα ταπάω. Πώ να ζήσω, Πε μου τη λύση. Δρέψου για να μην φωνάω. σε κασάνα. Και κάτι πάνω πράγματά Μια βαλίτσα φωνό και τα ομοιρά και με πιάσαν τα κλάματα Μέλοντα ξεχάσει να πάρω την καρδιά μου και κάτι πάνω πράγματά Μια βαλίτσα φωνό και τα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 η santa Έντονα απολωμένη ήταν η περασμένη εβδομάδα μέχρι και σήμερα, την ημέρα του δημοψηφίσματο για το, νέι το όχι στην πρόταση συμφωνία των δανειοδοτών τη Ελλάδα. Επικράτησε το όχι παρά τι κλειστέ τράπεζε και τα capital controls και παρά την έντονη κινδυνολογία αρκετών μέσων μαζική ενημέρωση. Αν παραμείνει το προβάδισμα του όχι, το οποίο πιστεύω όλοι το πιστεύουμε, θα υπογραφεί τελικά μία νέα συμφωνία εντό 48 ωρών με του δανειστέ και θα ανοίξουν άμεσα οι τράπεζε. Και το τρίτο και κυριότερο, θα δεχτούν οι Ευρωπαίοι την παρούσα ελληνική κυβέρνηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή έχασαν την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Τσίπρα. Όλα αυτά θα τα συζητήσω τώρα με τον Νικ Μαλκουτζή από την Αθήνα, συντάκτη τη καθημερινή και τη ιστοσελίδα μακρόπολη.gr. Καλησπέρα, Νικ. Καλησπέρα, με συλληπιτήρια. Νικ, την περασμένη εβδομάδα μίλησε εδώ στο ελληνικό ραντεβού με τη συνάδελφό μου, Έφη Χατζή. Τώρα μιλά μαζί μου, θα το περίμενε σε αυτό το αποτέλεσμα μία εβδομάδα μετά. Κοίταξε, ε, ε, ό, όχι, μια τόσο δια, μεγάλη διαφορά δεν την περί, περίμενε κανείς. Δεν νομίζω ούτε αυτοί που υποστηρίζανε το όχι, ούτε αυτοί που υποστηρίζανε το ναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνανε κάποιο προβάδισμα για το όχι, αλλά σίγουρα όχι σε αυτό το ε, βαθμό. Αυτό που θα σου έλεγα όμως μιλώντας ε, με κόσμο ε, τις τελευταίες ε, μέρες... Ήταν ξεκάθαρο η ξεκάθαρη αίσθηση ότι το όχι είχε ένα προβάδισμα. Και το μεσημέρι που συναντήθηκα με κάποιους φίλους και ξένους δημοσιογράφους εδώ στην Αθήνα, ήμασταν όλοι σύμφωνοι ότι τουλάχιστον στην Αθήνα που βρισκόμαστε και μιλάμε με κόσμο. Το, το «Όχι» θα επικρατούσε. Βέρα, εδώ μιλάμε για 60-61% είναι ναι. μια αρκετά μεγάλη νίκη για το «Όχι». Τώρα, α, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτό το «Όχι» θα μπορέσει να βρεθεί, Νίκο, μια συμφωνία σε 48 ώρες όπως είχε υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός. Ε, κοίταξε, ε, μας κάνει να μπορεί να βρεθεί αλλά το αμφιβάλλω πάρα πολύ όχι επειδή δεν θα το προσπαθήσει η ελληνική πλευρά από τη λέει η κυβέρνηση οι υπουργοί της εκπρόσωπητοις είναι έτοιμοι από σήμερα το βράδυ να φύγουν για τις Βρυξέλλες για συζητήσεις. Το θέμα όμως είναι ότι κάποιος πρέπει να κάτσει και από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Και εκεί πιστεύω ότι πολλά θα κρυθούν από τον τόνο που θα δώσουν αύριο η, η κυρία Μέρκελ και ο, ο, ο άλλος ε, ε, Πρόεδρο ο Φρανσουά Ολλάντ που είναι να συναντηθούν στο Παρίσι. Εσύ τι πιστεύει, Νίκο, έχασαν τελικά την εμπιστοσύνη σε αυτή την ελληνική κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Τσίπρα. Νομίζω πω δυστυχώ ναι. Mm -hmm. Και νομίζω ότι αυτό θα το κάνει πάρα πολύ δύσκολο το όλο το εγχείρημα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα πίσω από αυτό που είναι οι ελληνικέ τράπεζε. Έτσι, ε, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αυξάνει το ELA, τη ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες. Οπότε και παραμένουμε στα 60 ευρώ την ημέρα. Ναι. ναι. Και αυτά που γνωρίζουμε είναι ότι έχουν αρκετό ρευστό για να... για αρκετή ρευστότητα για να... Ε, καλύψουν τι επόμενε δύο-τρει μέρε. Αλλά αυτό Από τι σημαίνει. Πέρα... Συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει όμω. Δηλαδή, πέραν του ζητήματο ότι είναι κατά κάποιον τρόπο και ένας, ένα είδο εκβιασμού αυτή η κίνηση τη Ευρώπη απέναντι σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Έτσι, να μην το ξεχνάμε και αυτό. <συγνώμη> ε, αλλά αν δεν βρεθεί η συμφωνία άμεσα, τι γίνεται. Θα έχουμε ανασυγκρότηση κυβέρνηση, θα έχουμε μια κυβέρνηση εθνικού συμφέροντο. <συγνώμη> ναι, ναι. νομίζω, νομίζω ότι αν δεν έχουμε γρήγορα. Μια συμφωνία ή τελος πάντων το πλαίσιο μιας συμφωνίας, μια κίνηση προς συμφωνία. Ε, μετά η τελος παντων το πλαισιο μια συμφωνιας μια κινηση προς συμφωνια μετα η, η πιεση πανω στην κυβέρνηση και ας έχει κερδίσει τη σημερινή, το σημερινό δημοψήφισμα θα είναι τεράστια. Γιατί αν την Τετάρτη, την Πέμπτη, μιλάμε τώρα ε, σύμφωνα με τα προγνωστικά, δεν έχουν ερευτούνται οι ελληνικές τράπεζες, δεν θα μπορεί ο κόσμος ούτε τα 60 ευρώ ή τα 50 ευρώ να οπότε πάμε σε πτώχευση τα... Τα... δηλαδή εκεί τότε η... αν η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιο τρόπο να συνοηθεί με τους εταίρους τότε η τι... ο ένας δρόμος είναι να, να υπάρξει κάποια πολιτική συνενόηση εντός Ελλάδας για να υπάρχει υποστήριξη για μια συμφωνία ε, που δεν θα είναι αυτή που θα θέλει η κυβέρνηση αλλά τέλος πάντων δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή ή από εκεί και πέρα ε, πρέπει να, να ανοίγει ο, ο δρόμος προς ε, ε, την, την έξοδα από το ευρώ γιατί όταν είναι κλειστές οι τράπεζες δεν υπάρχει ρευστότητα, δεν μπορείς να τις ανοίξεις μέχρι να αλλάξει αυτό. Ή, ή θα τις ανοίξεις έχοντας ε, ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Ράπεζα ή ανοιγοντα με δικό σου νόμισμα. Δεν υπάρχει δηλαδή, άλλη επιλογή εκεί. Ε, βέβαια, ο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλτ Τούσκ, είπε κάτι για μένα περίεργο. Να, γι' αυτό γελάω και λίγο. Ίσως πρέπει, ε, λέει, να συνηθίσουμε να ζούμε με μια χώρα μέλος της Ευρωζώνης σε πτώχευση. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάρει κανένας, ε, την ε, απόφαση προς το παρόν για να βγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να πληρώσει στις 20 Ιουλίου την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα πτωχεύσει και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όπως και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πριν μέρικες μέρες. Και θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. και βρέσει μια λύση. Αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν ανοίξουν οι τράπεζες, αν η κυβέρνηση δεν έχει ρευστότητα, ε, ε, η, όπως καταλαβαίνεις, η οικονομία παγώνεται τε, ε, τελείως. Και για κάθε, κάθε μέρα που χάνεται, χρειάζονται και περισσότερα μέτρα για να αναπληρωθεί ότι έχει χαθεί παρά το όχι βέβαια οι Έλληνε καλούνται να δείξουν ενότητα και αμοψυχία δεν θα μπορέσει να επιμείνει η Ευρώπη σε αντιλαϊκά μέτρα παρά το όχι το οποίο τίνει στα 60% όπως βλέπουμε τώρα μπορεί δηλαδή η Ευρώπη να αγνοήσει την απόφαση του ελληνικού λαού Κοίταξε να την αγνοήσει δεν μπορεί με την έννοια ότι φαντάζομαι ότι μια Ευρώπη δεν θα θέλει μετά από ένα δημοψήφισμα που βεβαίως είναι σε, σε μια χώρα στη δικιά μας χώρα ε να αρνηθεί να μιλήσει με την ελληνική κυβέρνηση, αλλά θα έχει ένα σημείο μέχρι το οποίο είναι διατηρημένο να είναι ευέλικτη. Ο Αλέξης Τσίπρος, παρίδομα τους χαρεί, ζητάει ένα κούρεμα 30%, όπως έχει προτείνει το Διεθνές νομισματικό Ταμείο πριν μερικές μέρες. Αυτό δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είναι διατηρημένο να το δώσει ε, η Ευρωζώνη. Άρα θα, εκεί θα πρέπει να βρεθεί κάποια φόρνου. Αν δεν το δώσουν τώρα θα το δώσουν μετά, mm -hmm. δεν θα το δώσουν καθόλου. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας ε, που δέχεται η κυβέρνηση. Είναι, είναι πολλά ερωτήματα που δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε λίγο και να έχουμε υπομονή. Τι λένε οι διεθνείς αγορές αυτήν την αντίδραση του ελληνικού λαού στο όχι δηλαδή και τι λέει η Αμερική η οποία βέβαια έχει κάποιο στρατηγικό όφελος αν παρέμενε η Ελλάδα στους κόλπους της Ευρώπης γιατί αλλιώς υπάρχει και η Ρωσία και αυτό είναι βέβαια ένα στρατηγικό μειονέκτημα για την Αμερική αν πήγαινε προς τα εκεί η Ελλάδα. Κοίταξτε, το μόνο που είδα είναι ότι είναι κάπως κάτω το, το ευρώ, δεν έχω δει κάτι παραπάνω. Mm -hmm. Όσον αφορά την Αμερική δεν έχουμε κάποιο σχόλιο από τους Αμερικάνους αυτή τη στιγμή, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι Αμερικάνοι ε, θέλουν να βρεθεί λύση για να μείνει η Ελλάδα στην ε, ευρωζώνη. Θα προτιμούσαν, φαντάζομαι όπως και οι Ευρωπαίοι, ένα ναι στη, στο σημερινό δημοψήφισμα για να... Υπήρχαν πιο πολλές πιθανότητες για κάποιο τέτοιο αποτέλεσμα. Νομίζω το όχι, με το όχι στενεύουν τα περιθώρια. Μάλιστα Νίκο, κάτι τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω. Η δική σου εκτίμηση, τουλάχιστον και η δική σου επιθυμία, ποια θα ήταν, τι να γινόταν τώρα, α πούμε, για το κοινό όφελος. Τέλος πάντων έχουμε διαφορές μεταξύ Ευρώπης και Ελλάδας, αλλά πρέπει να τα βρούμε για το, για το κάλο των ανθρώπων που περιμένουν να πάρουν τις συντάξει τους μισθούς τους με 60 ευρώ την ημέρα, δεν γίνεται τίποτα. Πώς θα οραματιζώσουν εσύ την αυριανή ημέρα και τις επόμενες για να βρεθεί μια λύση. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι, όπως το λέω, προσυμφέρον όλων να, να γίνει μια συζήτηση αυτή τη δομάδα, να βρεθεί μια λύση, μια συμφωνία την οποία θα έχει ευρύ υποστήριξη εδώ στην, στην Αθήνα για να σταθεροποιήσει η κατάσταση, γιατί δυστυχώς, ενώ ξεκίνησε αυτή η κυβέρνηση συζητώντα για ένα καλύτερο πακέτο, αυτό που προέχει μετά από τις εξελίξεις των τελευταίων είναι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Γιατί με κριστές τράπεζες, ε, όπως σου είπα, η, η οικονομία παγώνει και αυτό σημαίνει ότι οι δανειστές θα ζητάνε και περισσότερα μέτρα. Οπότε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Από την πλευρά της Ευρώπης νομίζω ότι πρέπει και οι Ευρωπαίοι να καταλάβουν ότι στην Ελλάδα έχουμε φτάσει τα πολιτικά και κοινωνικά όρια της βιωσιμότητας του προγράμματος που προσπαθούσαν να ε, να περάσουν εδώ. Δηλαδή πρέπει να ξανασκεφτούν αυτοί ε, μήπως αυτό που κάνουν είναι αντιπαραγωγικό. το τέλος κάνει περισσότερο κακό από ό,τι καλό και εδώ, εδώ πια υπάρχουν και πέντε χρόνια ε, παραδειγμάτων. Ε, έχουμε δει ότι πιέζοντα κυβερνήσεις να εφαρμόσουν τέτοιου είδες πολιτικές μέσα σε ένα στενό χρονικό περιθώριο τελικά φέρνει πολιτική αστάθεια και φέρνει και, ε, και κοινωνικές, άσχημες κοινωνικές επιπτώσεις. Και στο τέλος δεν έχει και την υποστήριξη του κόσμου αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουν κυβερνήσει από το 2010 που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο, έχει κυβερνήσεις. Είχαμε τέσσερις πρωθυπουργούς. Ε, έκατσα προχθές και μέτρησα την, το μέσο όρο ε, ε, ζωής της κάθε ελληνικής κυβέρνησης από το Μάιο του 2010 Μάλιστα. που υπέγραψε ο Γιώργος Παπανέρος του πρώτου μνημόνιο. και είναι κάτω από 14 μήνες Οπότε... Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορεί, μπορεί πια η Ευρώπη Μάλι να τα ναι. γνωρίσει. Να σε καλά. Οι Έλληνες ψήφισαν με όχι στο σημερινό δημοψήφισμα. Για τις επιπτώσει αυτού του αποτελέσματος συζητήσαμε με το συντάκτη της Καθημερινής και της ιστοσελίδα Μακρόπολης, Νικ Μαλκουτζή. Σε ευχαριστούμε, Νικ. Ευχαριστώ και εγώ. Μα πελισάνα πίδουλια, με χώρισε η γυναίκα μου έχασαν στο κίνδυνο δάνικα και πως δίνω τον ήκι Τη ζωή μου παραπέει. Αμέτωλη, λογαριασμοί και λάθο υπολογισμοί. Σαν να μη φτάναν όλα αυτά στην Αττική τα πόγεμα. Φτιάπειρο, μεστήρα πύρα, κλείσει οδόντα ευρώ. Και με στην καρδιά μου, με στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω. χορεύω. Τότε προβλήματα έχω στην άκρη τα φύλλω ψεύνω Περνω φορά στο Πάρσο τρεκίνα και τύχω και πείνω. Για τη στιγμή για τη χαρά, για την παρηγορια. Απ τη μια, από την άλλη καρδιά βραδύ καρδία Παίρνω χάπια για την αϊπνία Σαν ταινία βγάζει πιστόλη ευφορία Σηκώνω τα χέρια φωνάζω για πόνο Τους λέω θέλω χρόνο αφού χρόνια πληρώνω Και σαν να μην φταναν όλα αυτά Στην αντική τα πόγεμα Για πυρό σβεστήρα πήρα κλεισίο 80 ευρώ Και βέστηκα δομιά μου Μες στο πανικό πήγε Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω βγαίνω Και χορεύω, χορεύω Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη Τα φύλλω, ξεπίνω Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, τεκίλα Και πίνω, και πίνω για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγοριά Με έναν αισιόδοξο Λεωνίδα Μπαλάφα Πάμε τώρα στον συνάδελφό μου Αζ Βαλτί Βαλτή Με διαφημίσεις Περήφανε ελληνικέ λαέ Σου δώσαμε την ευκαιρία να επιλέξεις Μόνο σου τον τρόπο που θα πεθάνεις Με ηρωική αυτοκτονία ή με πανηγυρική εκτέλεση εσύ αποφάσισες σήμερα με την ψήφο σου Θα σεβαστούμε την επιλογή σου όποια κι αν είναι Γιατί αυτό σημαίνει αλληλεγγύη σε μια ενωμένη Ευρώπη με ανθρωπιστικά ιδεώδη Ζήτω η δημοκρατία, ζήτω οι τράπεζες, ζήτω οι θεσμοί Άκουγα τον μυαλό μου. Νιώσε το ρυθμό μου και μουσική. τόσε μου το χέρι σου και πιάσε το δικό μου. Ρίξε μου μια απλή να ψήσει το σφυμό μου. Δρόσ <σφέρω> μου γίνω όλο δικό μου μέσα από το φως μου κάθε στιγμή. Κλέψε την καρδιά του κόσμου. Το χαμόγελο σου θα είναι Ένα σου χαμόγελο. Kim Se Τώρα τρέψει το σφυγό μου σε το χώρο μου άκου Ακούκα στον αλλό μου, σε το ρυθμό μου πουσική Καθερί του ρανούσει μια καρδιά στη ζωή θα κάνουμε τα πάντα δυνατά. Πετάκηνε πίσε τα, τα μάτια, τώρα κλείσε στη διαδρομή. Νιώσε τον αέρα, σώσε ότι έχει δώσει τόσο δώσε ψυχή. Δώσε μου το χέρι σου και πιάσε τον ρυθμό. Δημοψηφίσματα, διλήμματα, διχασμοί η εκπομπή μας σήμερα σίγουρα δεν πάσχει από καυτά θέματα και έντονες συζητήσεις αλλά εκτός από την πολιτική θέλουμε να μιλήσουμε σήμερα και για τις τέχνες στην Ελλάδα οι οποίες φυσικά συνδέονται συχνά και με τις σκέψεις και τις θεωρίες της πολιτικής Αυτό αποδεικνύει τουλάχιστον και η πιενά, σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη, η οποία λαμβάνει χώρα φέτος πλέον για πέμπτη φορά και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η Biennale θα παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη ζωγραφιές και εγκαταστάσεις, βίντεο και performance, φωτογραφίες και άλλα έργα τέχνης με φόντο τη ζωή στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, αλλά και στην Ευρώπη εν μέσω κρίσης και πολιτικής αστάθειας. Ο τίτλος πάντως της κεντρικής έκθεση της φετινής Biennale τονίζει ότι μπορούμε να πάμε «Από την απεσιοδοξία της νόηση στην αισιοδοξία της πράξης». Τι ακριβώς θα πει αυτό για τις σύγχρονες τέχνες μεταξύ κρίσης και ενός οράματος για ένα καλύτερο αύριο θα συζητήσουμε τώρα στο τηλέφωνο του Ελληνικού Ραντεβού με την κυρία Κατερίνα Γρέγου επιμελήτρια της Κεντρική έκθεσης της 5ης Βιενάλης Σύγχρονης Τέχνης θεσσαλονικη η οποία λαμβάνει χώρα όπως είπαμε μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Καλησπέρα κυρία Γρέγου. Καλησπέρα σας. Κυρία Γρέγου το ανέφερα μόλις στην εισαγωγή, ο τίτλος της κεντρικής σας έκθεσης στη φετινή πιενάλε είναι «Από την απεσιοδοξία της νόησης στην αισιοδοξία της πράξης». Ωραίο ακούγεται αυτό και λίγο φιλοσοφικό, αλλά πώς θα το καταφέρουμε αυτό με όλα αυτά που γίνονται τριγύρω μας αυτές τις μέρες και τι είδο πράξη εννοείται. Καταρχάς να πούμε μερικά πράγματα για τον ίδιο τον τίτλο ο οποίος δεν είναι δικός μου τίτλος ο τίτλος είναι εδανισμένος από έναν αφορισμό του Αντώνιο Γκράμψη του μαρξιστή στοχαστή συγγραφέα και πολιτικού ένας αφορισμός που γράφτηκε μέσα στα τετράδια της φυλακής όταν το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας τον είχε φυλακίσει για τις πολιτικές του πεπιθύσεις. Και μέσα σε αυτό το κείμενο ο Γκράμση μιλάει για την κατάσταση της κρίσης ως μία στιγμή κατά την οποία το παλιό έχει πεθάνει και κατά την οποία το καινούριο δεν έχει ακόμα γεννηθεί. Επέλεξα λοιπόν να διαλέξω αυτό το τίτλο γιατί πιστεύω ότι συνοψίζει πάρα πολύ καλά την παρούσα στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Βρισκόμαστε σε μία... Βαθύτατη στιγμή κρίση οικονομική, κοινωνική, ταυτότητα. Από την άλλη, υπάρχει μια διάθεση και μια αναζήτηση ε, λύσεων για ένα καλύτερο αύριο. Και ουσιαστικά η έκθεση αμφιταλαντεύεται μέσα από αυτά τα δύο εκ διαμέτρου αντίθετα στοιχεία. Κυρία Γρέγο, επιμεληθήκατε αυτή την κεντρική έκθεση τη 5η Μπιενάλε Σύγχρονη Τέχνη τη Θεσσαλονίκη, εν μέσω, όπω είπατε, χαλεπών καιρών με μνημόνια και οικονομικά αλλά και κοινωνικά διέξοδα. Οπότε σε μια εποχή που έχει ως πρώτη στο κριτήριο το οικονομικό, όπου πάντα όλοι μιλάνε για λεφτά, χρέη και δάνεια, οι τέχνες πώς μπορούν να βοηθήσουν τον σύγχρονο Έλληνα, ο οποίος ζει υπό τέτοια πίεση. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η τέχνη είναι το τελευταίο προπύργιο της ελεύθερης έκφρασης. Αν υποθέσουμε ότι πλέον ζούμε σε εποχές όπου όλα, λίγο πολύ, είναι υπό έλεγχο, είτε υπό τον έλεγχο των, των media, είτε υπό τον έλεγχο των οικονομικών συμφερόντων, των τραπεζών, είτε των κρατών, η τέχνη είναι... Μία μοναδική, αν θέλετε, περιοχή στην οποία μπορεί να υπάρχει ελεύθερη έκφραση. Μία όρση κριτική... σκέψη, α πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Κριτική σκέψη καταρχά, γιατί η τέχνη τι κάνει. Η τέχνη δεν μπορεί να αλλάξει φυσικά τον τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα μέσα στον κόσμο. Ούτε θα βάλει ψωμί στο τραπέζι από τη μία μέρα στην άλλη. Όμω κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι. Και γι' αυτό θεωρώ κιόλα ότι η τέχνη είναι. Και κατά κάποιο τρόπο και οι καλλιτέχνες οι ίδιοι αποτελούν τη συνείδηση της κοινωνίας. Όλος αυτός ο ενθουσιασμός που συνδέθηκε με την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα ως Πρωθυπουργό, αυτό δηλαδή η εκλογή του την βλέπετε με τον ίδιο ενθουσιασμό έξι μήνες μετά. Μπόρεσε δηλαδή να βελτιώσει τα πράγματα η νέα κυβέρνηση. Να σα πω καταρχήν ότι ήμουν από του ανθρώπου που χάρηκε πάρα πολύ όταν εξελέχθη ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι θεωρούσα, όπως και θεωρώ, ότι έπρεπε να επέλθει μία αλλαγή πολιτικού status quo στην Ελλάδα. Τα δύο κόμματα τα οποία κυριάρχησαν την τελευταία ετία νομίζω ότι ευθύνονται εν μέρη, όπως ευθυνόμαστε και εμεί όλοι οι Έλληνες, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Ε, έξι μήνες αργότερα πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη. Γιατί? Διότι βλέπω μία οπισθοδρόμηση σε πράγματα πολύ ουσιαστικά. Περιμέναμε πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει να γίνονται. Κανένας, και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλες και οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν έχει θέσει στο τραπέζι το φλέγον ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού κράτους, καταρχάς, mm -hmm. για να μην μιλήσουμε βέβαια για τα χρέη και όλα αυτά τα οποία μιλάμε για νούμερα απίστευτα. Είμαστε αυτή τη στιγμή απομονωμένοι στην Ευρώπη, έχουμε ελάχιστου φίλους, και νομίζω ότι η πολιτική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν μια πολιτική πραγματικού διαλόγου και πραγματικού συμβιβασμού. Ευθύνονται όλοι κατά τη γνώμη μου, για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Και η Ευρώπη με την άκαμπτη στάση της, η οποία αδυνατεί να κατανοήσει το τεράστιο ουμανιστικό πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να καθίσουν γύρω από το τραπέζι, χωρίς ο καθένας να είναι στραμμένος στη ρητορική, είτε την νεοφιλελεύθερη ρητορική που εξασκεί η Τρόικα, είτε την Επιτρέψτε μου, λαϊκίστικη ρητορική που εξασχεί αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εδώ, από την κεντρική βόρεια Ευρώπη, βλέπουμε την Ελλάδα και άλλες μεσογειακές χώρες από τη ματιά των Ευρωπαίων συχνά σαν βάρος, παρά τον ιστορικό πλούτο και την παράδοση. Αλλά εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, κύριε Γρέγου, Πώ μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα μεταξύ βόρεια και νότιας Ευρώπης. Καταρχάς βάσει ενός επικοδομητικού διαλόγου, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που παρατηρούμε είναι ακραία φαινόμενα. Δηλαδή είναι φαινόμενα όπου υπάρχει απλώς μια αντιπαράθεση κατά την οποία και οι δύο πλευρές δεν φαίνονται να κατανοούν την άλλη. Άρα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αδιέξοδο. Πιστεύω ότι το δημοψήφισμα ήταν μία, ας πούμε, έτσι την ερμηνεύω εγώ, πράξη απελπισίας. Και νομίζω ότι αν οι δύο πλευρές δεν ξαναξεκινήσουν να συζητούν πολιτισμένα γύρω από το τραπέζι, δεν μπορώ να δω πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Και πιστεύω το πιο σημαντικό να αναγνωρίζει κάθε πλευρά τα λάθη και τα σφάλματά της. Κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν... Συμβαίνει. Ο καθένα ουσιαστικά καταδεικνύει τον άλλον. Οι τέχνε στην Ελλάδα υπό το πρίσμα τη κρίση και τη πολιτική αναζήτηση. Μιλήσαμε εδώ στο τηλέφωνο του ελληνικού ραντεβού με την Κατερίνα Γρέγου, επιμελήτρια τη κεντρική έκθεση τη 5η Μπιενάλε Σύγχρονη Τέχνη Θεσσαλονίκη, η οποία λαμβάνει χώρα όπω είπαμε μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Σα ευχαριστούμε, κυρία Γρέγου, και καλή επιτυχία. Να είστε καλά, εγώ σα ευχαριστώ. Και περισσότερες πληροφορίε θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Biennale, Thessaloniki Biennale, σε μία Τη συνέντευξη με την Κατερίνα Γρέγου την ηχογραφήσαμε πριν την εκόμβη μας. Η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ ΣΠΑΡΙΑΡ σου συμπαραστέκεται. Από αύριο Δευτέρα, εάν ανοίξουμε, σου προσφέρουμε. Μπομπότα Γερμανίας, ευρώ 39 και 99 τα 10 γραμμάρια. Κατεψυγμένος μουσακάς Κροατίας, ευρώ 499 το μισό κιλό. Νοοπό σουβλάκι Ολλανδίας, μόλις 247 ευρώ το τεμάχιο... Και δώρο μια κουταλιά τζατζίκι. Βάλε στο ταμείο ενέχυρο το σπίτι σου και ψώνισε με την καρδιά σου. Σπαρ και αρ. Σε φροντίζει θες Σε τα όνειρα πε ποιο έκοψε τόσε στιγμέ. Τι μικρέ ανθισμένε χαρέ. Δείξε μου ποιο, ποιο χρόνο παίρνοντα κι αυτό. Μένα ναι, ντρεπάνι σκυφτό που στέρισε όλο το φω. Τι πόλη οδηγώντα αργά, τα σπίτια, μπαλκόνια γυρντά Ζωές που θα κρύβουν κι αυτά Πώς έγινε αρδές, πώς στένεψαν τόσο οι οροφές Πώς γίναν ποτιά οι καρδιές, ποιος σκότωσε τα όνειρα δε. Και τα όνειρά γίνονται πάλι. Θέλω ένα φίλ. Μόνο ένα φίλ. Η ζωή ιδανική και μικρή. Μα τα χειλη σου βγάζει μεγάλη. Θέλω ένα πως το πλήθος θα να, δρόμους που η κολισφολά, απρόβλεπτη που είναι η ομορφιά, πάλι γελάς, αμήχανα λίγο η κοιτάς, τι κοιτάς, αγκαλιά να με παρεις Κανεί δε μας φώναξε Κανονικά περιμένουμε να ακούσουμε τον προθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αλλά δεν μίλησε ακόμα στι κάμερε. Οπότε πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του υπουργού οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, σήμερα η όψη του ιστορικού αυτού όχι. Βέβαια ηρνωνία τη στοιχείση είναι ότι ο Γιάννη Βαρουφάκη είχε δηλώσει ότι αύριο θα ήθελε κανονικά να υποβάλει την παρέτηση του εφόσον ο ελληνικό λαό θα έλεγε όχι, ε, θα έλεγε ναι, αλλά τελικά είπε όχι, οπότε παραμένει υπουργό οικονομικών. Να ακούμε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ο είπε όχι πια σε πέντε χρόνια υποκρισίες. Σε πέντε χρόνια προσποίηση ότι η πτώχευση του ελληνικού δημοσίου μπορούσε να ξεπεραστεί με νέα μη βιώσιμα δάνεια που καλούνταν να αποπληρώνουν με το αίμα τους, με τον ιδρώτα τους, με τα δάκρυά τους οι ασθενέστεροι Έλληνες. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Οι ασθενέστεροι Έλληνε τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Ακούσαμε τον Γιάννη Βαρουφάκη, Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος, ενώ του ιστορικού αυτού όχι σήμερα στο δημοψήφισμα. Να δούμε λοιπόν τι θα φέρουν οι επόμενες μέρες, αν θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ δανειστών και Ελλάδα, το οποίο το ευχόμαστε όλοι, βέβαια σε όρεις οι οποίοι θα βοηθήσουν την Ελλάδα να ανακάμψει. Αγαπητοί Ακροατέ και Ακροάτριε, το ελληνικό ραντεβού στο FUNKA OGOPA έφτασε στο τέλο του. Πληροφορίε για τα θέματα τη εκπομπή μα, όπω πάντα, στην ιστοσελίδα μας FUNKAOsogopa.de. Εκ μέρου τη Ανδρέα Μαυροειδή και τη συντακτική ομάδα του ελληνικού ραντεβού, σα εύχομαι καλό βράδυ και καλή βδομάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλη Βουιατζή. Και εδώ συνεχίζουμε στο FUNKA OGOPA με την ισπανόφωνη εκπομπή Estacion SUR. Επίση με το θέμα τη Ελλάδο, το οποίο βέβαια θα είναι σημαντικό και για την Ισπανία. I'm gonna